Στοίχη Η Μάρθα και η Μαρία. 38. Ενώ δε οι μαθητέ και οι ακολουθούντες των Ιησούν επήγαιναν έχοντες κατεύθυνση στην Ιερουσαλήμ συνέβη να έμβει ο Ιησούς εις κάποιου χωρίων και μία γυναίκα που ονομάζε τον Μάρθα τον υπεδέχθη στο σπίτι της. 39. Και είχε ναυτή αδελφή που έλεγε το Μαρία, η οποία όχι μόνον υπεδέχθη τον Ιησούν ως η Μάρθα, αλλά και κάθισε κοντά στους πόδας του ως ταπεινή μαθήτρια και ήκουε με προσοχήν απερίσπαστον τη διδασκαλίαν του. 40. Η Δεμάρθα ήταν απασχολημένη και πνιγμένη σπολήν εργασίαν, φροντίζουσαν να ετοιμάσει το φαγητόν και να περιποιηθεί τον διδάσκαλον. Αφού δε στάθει του Χριστού, είπε «Κύριε, δε σε μέλη που η αδελφή μου με αφήκε μοναχή να υπηρετώ και να ετοιμάζω το τραπέζι πέστες λοιπόν να με βοηθήσει». Στρατένα. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τη είπε. «Μάρθα, μάρθα, ασχολεί η διάνοιά σου από φροντίδας και κουράζεται το σώμα σου για να πολλά». 42. Ένα δε είναι χρήσιμων και αναγκαίων η ακρόασεις της διδασκαλίας μου που είναι τροφή πνευματική, αναγκαία δια την ψυχή. Η Μαρία δε εξέλεξε την καλήν και ωφέλιμον μερίδα, η οποία δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ, διότι η ωφέλεια τη μερίδο αυτής του πνευματικού φαγητού δεν είναι προσωρινέ και φθαρτέ, αλλά πνευματικέ και αιώνιοι.